21ο Μάθημα Το Ελληνικό Νόμισμα Στις περισσότερε χώρες του κόσμου υπάρχουν γραφεία συναλλαγών και γραφεία ταξιδίων. Στα γραφεία συναλλαγών μπορεί κανείς να εξαργυρώσει πλήρε ή δολάρια με την τρέχουσα τιμή στο νόμισμα του τόπου όπου σκοπεύει να ταξιδέψει. Στα γραφεία ταξιδίων μπορεί κανείς να κλείσει και δωμάτιο στα διάφορα ξενοδοχεία όπου πρόκειται να μείνει. Πολλές τράπεζες εκδίδουν ταξιδιωτικές επιταγές, οι οποίες εξαργυρώνονται στο νόμισμα κάθε χώρας. Αν, παραδείγματος χάρην, θέλω να πάω σε διάφορες χώρες, το βρίσκω πολύ χρήσιμο να προμηθευτώ ταξιδιωτικές επιταγές. Επιπλέον προμηθεύομαι μικρά ποσά γαλλικών, βελγικών και ελβετικών φράγκων, μερικά γερμανικά μάρκα, ιταλικές λυρέτες, ελληνικές δραχμές, τουρκικές λύρες κτλ. Η ελληνική νομισματική μονάδα είναι η δραχμή. Μία δραχμή έχει εκατό λεπτά. Υπάρχουν κέρματα των 10 λεπτών, η δεκάρα, των είκοσι λεπτών, το εικοσάλεπτον, των πενήντα λεπτών, το 50ράκι της μιας δραχμής, των δύο δραχμών, το δίδραχμό, των πέντε δραχμών, το τάληρο, των δέκα δραχμών, το δεκάρικο, των είκοσι δραχμών, το εικοσάρικο. Επίσης, υπάρχουν χαρτονομίσματα των πενήντα δραχμών, το πενήνταρικό, των εκατό δραχμών, το εκατοστάρικο, των πεντακοσίων δραχμών, το πεντακοσάρικο και των χιλίων δραχμών το χιλιάρικο.